publications in the business the value of this is that it actually contributes to debates that shape outside of the united states about global issues cfr has maintained its relevance even as the world is changing dramatically i am always six to nine months away from my next trip to afghanistan and iraq and before i go i rely on the resources of the council i think it would be foolish not to Φίλε και φίλοι του κρατίας Ρέντιο, ακούτε ζωντανά την ώρα του κινήματος Δεν πληρώνω ενίο με Σα κρατέ του πλατεία Ρίγκου. Ε, είμαστε το κινητό τη πληρώνει μέτωπο που είμαι ο Λιάζε Παρόφυλο μαζί μου το Λελλίτα το Βαγρόπουλο και το δίμητρεια και μαζί για την επόμενη ώρα που κάνουμε ενρινό πριν να βρούμε τρόπου πώ να χαιτήσουν πραγματικά. Αυτού. Αυτή είναι επέλαση που αναμένεται να έρθει για τρίτη φορά και οι δύο βέβαια τα πρώτα δύο ε, και εμείς και ω κίνημα, αλλά και ω ε, ε, ένα κίνημα το οποίο συμμετέχει σε μια συλλογική και μετοπική προσπάθεια, ε, ένα μεγαλύτερο μέτωπο όπως ήμιλα εκείνο, θα προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα να δώσουμε το παρόν παρά το αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα, παρά το ότι δεν θα υπάρχει εκπροσώπιση στο κοινοβούλιο που θα ήταν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να ε, παλέξουμε τις ιδέες μας από μεγαλύτερους όρους και την πολιτική μας. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, το κίνημά μα έτσι κι αλλιώ είναι ε, συνηθισμένο στο να παλεύει στον δρόμο. Δηλαδή, το βασικό του μετερίζει να είναι ο δρόμο, το αγώνα ε, και όχι το κοινοβούλιο έτσι κι αλλιώ. Ε, αλλά σίγουρα και εμεί θα προτιμούσαμε να υπάρχουν βουλευτέ τη Λαϊκή Ενότητα που στη συνεργασία με εμά θα προέβαλαν τα αιτήματά μα, θα πάλευαν ε, όλα τα αιτήματα που έχουμε σαν κίνημα πρωτοπόρα να δείξει τα προηγούμενα χρόνια. Θα τα παλεύουν και εντό mm -hmm. και να. Όταν εντό του κοινοβουλίου η αντίθετη άποψη, γιατί πλέον υπάρχει μόνο μία άποψη, είναι τη εφαρμογή των μνημονίων. Κάποιοι λένε ότι θα τα εφαρμόσουμε καλύτερα από του άλλου. Αυτό, αυτό είναι που αυτό διαφοροποιεί το ένα, το ένα κόμμα από το άλλο, μόνο και τίποτα άλλο. Ε, υπάρχει και η αντίθετη άποψη, ο, ο άλλο δρόμο τη ε, σύγκρουση με την Ευρωζώνη. Ε, και πολλών άλλων λοσπαστικών μεταρρυθμίσεων και όχι yeah. γενικά για αφηγημένων μεταρρυθμίσεων μνημονιακών ε, ο οποίος δυστυχώς άλλος δρόμος δεν υπάρχει μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και αυτή η καταπληκτική μνημονιακή μονατώνη καβαλή <laughs> χρόνια τώρα στο Google <laughs> ε, και ο Χρυσοχωίος πάρουν διάφορες προσωπές ε, το οποίο, τα οποία πάνελ αυτά, δηλαδή αν τα ακούσεις, πραγματικά είναι τόσο να που λένε τα ίδια, προσπαθούν να διαφωνήσουν σε κάτι επουσιόδου, ας <laughs> πούμε. Και δύο μαγαλιά που λένε πάλι τα ίδια. καμία <laughs> που λένε τα ίδια και δεν υπάρχει καμία αντίδυνητη πρόταση του. Καμία αντιπονήθυνση. Καμία αντιπονήθυνση. <laughs> δηλαδή, Ά, άντε να <laughs> παίξεις <σχ> και το Εντάξει, Το και ψήφισε κατά 90% των μνημονιακών κόμματα. Πάρα πολύ ναι. προβληματικό. Ναι, Τελικά ο λαό που προσήλθε στις κάλπες, γιατί υπήρχε και ένα μεγάλο κομμάτι. 90% που ψήφισε τέλο πάντων. Επίση είναι πολύ προβληματικό αυτό που λέει, ότι περίπου 50% δεν ψήφισε. Δηλαδή την αποστροφή του και την απογοήτευσή του προς τα μνημονιακά κόμματα και την mm. πολιτική που Γιατί η απογοήτευση εκεί, α πούμε, κατευθύνεται. Ότι δεν μεταφράστηκε σε μία ψήφο έστω διαμαρτυρίας. Γιατί η Ελλήνια δεν διεκδικούσε να είναι κόμμα κυβέρνηση σε αυτέ τι εκλογέ. Τις Επομένως είχε στόχο να το κάνει. Αλλά όσον αφορά το βήμα, ήθελε ένα καλό ποσοστό. Δηλαδή πάνω από 5-6% α πούμε. Προκειμένου να δούμε καλούς καλή όρεση και να παγιέψει το πρόγραμμά τη, να έχει τα μέσα, τα εργαλεία, όλα αυτά. Το επικοινωνία. <σομίως> <σομίως> Είχα, <σομίως> <πάνω> παλέψει, <σομίως> αλλά δεν έγινε. <έχει. σομίως> φυσικά η αυτοκριτική πρέπει να γίνει. Και πρέπει να την κάνουν όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτό το εγχείρημα. Γιατί είναι σκάτι. ένα μετοπικό εγχείρημα, άλλε έχουμε άλλες συνθήνες, άλλοι, άλλοι μικρότερε, άλλοι καθόλου ίσω. Ε, και γενικά αυτό πρέπει να το αναλογιστούμε και το, να το αναλύσουμε, αλλά όχι σε βαθμό μας, σε, μπράβο, σε βαθμό που να μα ε, κυριεύσει μια τεράστια εσωστρέφεια ας πούμε Γιατί τα, το, το, το 56% του μνημονίου, ε, παραπάνω από το 56% ε, Θα περάσει μέσα στους όμως 3 μήνες, το 27 μέτρα έτσι. Μέχρι το Δεκέμβρη Μέχρι το τεχεί βρει παιδιά σχεδόν το μικρός λοιπόν, Μέχρι το επόμενος τρεις μήνες yeah. Με κάθε θυσία, με κάθε κόστος και με κάθε τρόπο Θα πρέπει να αναρθωθεί ένα ανάγχωμα πάνω της αυτού που θα περάσει ε, Να σώσουμε ότι σώζεται τελεσπάντων yeah. yeah. Και αυτό θα πρέπει να γίνει Δηλαδή δεν δηλαδή, είναι ότι έχουμε yeah. την πολυτέλεια Ούτε για ομφαλοσκόπηση Ούτε για έσωστρέφηση Θα yeah. πρέπει να γίνει ταυτόχρονα Κριτική Όχι, <Okay>, κριτική μπορεί να γίνει αλλά ταυτόχρονα. Θα πρέπει να συμμετέχει και το κίνημά μα και στα πλαίσια τη λαϊκή ενότητα, και η αριστερά εν γέννη, ενώ η μη μνημονιακή, γιατί η μνημονιακή είναι εντό πολλών εισαγωγικών αριστερά. Θα πρέπει να συμμετέχει περιπτώσει, σε όλο αυτό το οποίο έρχεται, ε, μάλλον στην αναχέτηση αυτού που έρχεται, και χωρί πολλά πολλά, γιατί το πρόβλημα θα είναι τεράστιο. Ο κόσμο σίγουρα μπορεί να νιώθει μια μηχανία αυτή τη στιγμή. Ε, σίγουρα με κάποιε μεθοδεύσει οι οποίε έγιναν, όντω τον κάναν συνένοχο τον ελληνικό των Μνημονίων αυτή τη στιγμή. Αν δεν τον ομιμοποίησαν, θα μην τον ομιμοποίησαν, θα μην τον ομιμοποίησαν, θα μην τον δηλαδή. Του φαίνονται, του βγήκαν όλα. Πρώτον βγήκαν οι Ανέλ και συγκεντρικά με αυτού. Συνεπώ δεν παίρνει. Το χλεβασμό του κόσμου. για είναι αυτό. Είναι κάτι Είναι πέρα. Άλλωστε, αν το σκεφτεί, αν έπρεπε να συγκυβερνήσει με ποτάμι πασό, τότε θα έπαιρνε από τι τις και τις σπουδέ του πολύ μεγάλο κομμάτι. Τα κατάφερε να μην το κάνει αυτό. Κατάφερε μέσω των ληστών με ιότα να εκλέξει ουσιαστικά. Α, ανθρώπους περιβάλλοντες και να κάνει καθάριση mm -hmm. στην αστέρη πλατφόρμα πούμε, ε, και όλου τους ενοχλητικούς τέλο πάντων αντιμνημονιάκους ε, ουσιαστικά βγάζοντας τους κι από το κόμμα αφανώς και αφετέρου ε, με τη λαγή να μένει οριακά το βρίζει εντάπτωρα μιλάμε για 5,5 χιλιά δηλαδή τίποτα ε, που ακόμα και 3% να παίρνουν δεν ήταν μεγάλο αποτέλεσμα. Δηλαδή, σαφ... ε, θέλαμε να πάμε πολύ περισσότερο για να μιλάμε για καλό αποτέλεσμα. Αλλά είναι χαοτική η διαφορά του να μένει εκτό βουλή από το να μπαίνει εντό βουλή. Εν πάση περιπτώσει, και για να κλείσω αυτή την παρέμβαση που βάζω, υπάρχουν, τώρα, ε, υπάρχει μια περίοδο οποία βρίσκεται έναν λάωσο στην βαμηχανία. Ε, βρίσκεται ένα λαό πολύ σφιχμένο. Αυτοί που ψήφισαν την Τσίπρα να δούμε στο facebook αδούμε του Τσίπρα. Δεν του δώσα καμιά λευκή επιταγή έτσι. Δώσαμε μια τελευταία ευκαιρία. Όλοι αυτό λένε. Ε, ναι. Ο Τσίπρα δεν βγήκε λέγοντας το μνημόνιο είναι καλό. Είπε ότι το μνημόνιο είναι κακό. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Διαπραγματεύτηκα όσο μπορούσα και δεν γίνονταν άλλο. Αυτό το story τέλος πάντων είτε έφυσε τον κόσμο είτε δεν τον έφυσε τελείως αλλά δεν είχε και κάτι άλλο διέξοδο. Είπε, και είπε, είπε και ότι κάθε τι άλλο είναι καταστροφή. Σωστό, σωστό. Είπε ότι για να μην στην τελική καταστροφή τώρα να από το <σοστό> Δεν είπε ότι υπάρχει μια λύση <σοστό> λίγο χειρότερη. Είπε ότι οτιδήποτε είναι τώρα <σοστό> <να καταστροφή. σοστό> η διαφορά. είναι Ναι, ναι, αυτό Πλειονέκτημά ε, ναι. του σε σχέση με τι άλλε κυβερνήσει, οι, οποίοι... <συσχεσί> οι οποίε απλά θα εφάρμοζαν το μνημόνιο, και ότι θα προσπαθεί να κάνουν <συσχεσί> <θα προσαθεί> να... <συσχεσί> α... αντισταθμιστικά μέτρα, α πούμε, ε, ε, ισοδύναμα κτλ., για να μην επέλθει η ολοκληρωτική ας πούμε, καταστροφή των α, ο, κοινωνικών στρωμάτων. Και ότι θα μπορέσει, είπε ότι αν ε, καταφέρουν να κάνουν καλύτερο. Πρωτογενέ αποτέλεσμα, αφού καλύτερο βγάλει πρωτογενέ αποτέλεσμα στον προπολίτη. Θα μοιράσουν τα βουνάρι, αν δεν πάει 0,025 που προβλέπεται από το μνημόνιο για το 2015 και πάει 0, θα μοιράσουν τα χρήματα, α πούμε, ή θα κάνουν δώσει 10 λεπτά στη σύνταξη και τα Θέλω να δώσω μια φάση στο που Θα πρέπει να πάει η δημοσίλειο. Δεν έχετε κατάλαβε το δημοσίλειο, δεν το για δεν το για αυτό, είναι το δεν δημόσια έργα. Μια τέτοια νομιμόνιο που είναι λίγο καλύτερα, εγώ θα έρθω και εγώ. Αυτό έχει το νόημα. Θέλω να πω κάτι. Το κίνημα Δεν πληρώνω δεν κυλεύει, παλεύει, αγωνίζεται. Έτσι και κάθε ήττα είναι και μια ευκαιρία για μια καινούργια αρχή, πολύ πιο δυνατή. Το κίνημα Δεν πληρώνω τώρα που είναι εξ τη και πάντα ήταν ένα σπόρο που τώρα που θεσπίζει φίτρονε και φίτρονε πιο δυνατό. Είμαστε ένα σπόρο δύναμη. Ε, δεν λέμε, μπορεί η ΛΑΕ να μην πήγε για πολλού λόγου που πολλοί είναι και περίεργοι είναι αφύσικοι λόγοι, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση. Μπορεί να μην πήγε στη... στην αμεσονήκτια συζήτηση. Ναι, θα τα μεσονήκτια Αλλά μην... δεν σημαίνει ότι δεν έχει ότι μέσα μην... αγωνιστέ, μην... δεν σημαίνει ότι θα παρατήσει μην... τα πράγματα. Όχι βέβαια. Έτσι ίσα ίσα έχω την αίσθηση ότι για mm -hmm. μεγαλύτερη δύναμη και πιο οργανωμένα πλέον. Έχει το περιθώριο αφού δεν έχει κοινοβουλευτικέ υποχρεώσει να οργανώσει αυτό το μέτωπο το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο λαό. Ο λαό αυτή τη στιγμή δεν έχει την απαντήσει. Χειραγωγήθηκε και φοβήθηκε. Τον χειραγωγήσανε πλήρω και τον φοβήσανε τον τρομοκρατή. Φοβή. Ο Τσίπρα ε, πουλάγε τρόμο λέγοντα ότι είναι έμπορο τρόμου και ελπίδα. Ε, να μην πούμε για το πάρτι του. Μα Αλλά περιπτώσει είναι τρομολάριο Προσπάθησε να ανακτήσει τρόμο στον κόσμο. Είμαι ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδο. Δεν μπορεί στην πιο πλούσια χώρα στην Ευρώπη, σε μια από τι πιο πλούσιε χώρε στην Ευρώπη, να λέει ότι ο μόνο δρόμο είναι μνημόνια. Mm -hmm. Εντάξει, ε, το μόνο mm -hmm. πρόβλημα mm -hmm. για τον Τζίπρα είναι ότι δεν μπορεί να μιλήσει στην Βουλή γιατί θα έχει μεγαλώσει πολύ η του και θα μπορούσε να γυρίσει mm -hmm. δεξιά και αριστερά mm -hmm. ο νέο Σπινόκιο. Τι να κάνουμε, ένα Σπινόκιο πρωθυπουργό είναι αναγκαίο τη Έλληνε, η οποία πρέπει κάποια στιγμή να μην τον Πρέπει να καταλάβουν ότι όσα ακούνε και όσα βλέπουν στα μέσα μαζική εξαπάτηση είναι ψέματα και μόνο ψέματα. Θα πρέπει να γυρίσουν την πλάτη στην ΛαΕ. Πρέπει να γυρίσουν την πλάτη στα μέσα μαζική εξαπάτηση που παίξαν ένα άθλιο παιχνίδι. Φυσικά με μεταζημίωτο γιατί τα ελέγχουνε μεγάλα εργοδάδη. Οι οποίοι ποτέ δεν χάσαν τι δουλίτσε του σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, ήταν στε... είτε τη Δημοκρατία είτε του ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάτε ότι στην ημέρα του Αρκτογόνο Μπομπολα τα διόδια. Δεν είχε, καν yeah, δεν είχε καν την ευαισθησία να πει ότι ένας λαός τον οποίο είναι ένας άνθρωπος ο οποίο συμμετέχει στη φτωχοποίησή του το οφείλει τουλάχιστον το ελάχιστο που είναι τα διόγια, η δωρεάν προσέλευση. Αλλά είναι τόσο σκληρή και τόσο ανάγκητη και επειδή τα προσωπή έχουν πέσει το προσώπο τους θα το δείξουν πάρα, πάρα πολύ σύντομα. Εμείς ζητάμε λοιπόν από τον κόσμο όχι να επαναπαυθεί στην ψήφο, η ψήφο ήταν κάτι που πέρασε. Αλλά από εδώ και μπρο. Ούτε να αισθανθεί ένοχο λόγω τη ψήφου του, να αντιδράσει ακόμα και αν αυτό πάει κόντρα σε αυτό που ψήφισε. Η ζωή δεν είναι ένα φραπέ στο Θεοκαστήριο. Η ζωή είναι αγώνα, είναι διεκδίκηση. Yeah. Και ο κόσμο πρέπει να πλαισιώσει αυτό το μέτωπο που αρχίζει τώρα και δημιουργείται. Γιατί η προεκλογική ήταν πολύ λίγο ο χρόνο και yeah. ένα yeah. σχηματοκλήρι. Yeah. Φυσικά, υπήρχαν ατέλειες. Ε, δεν επιτρολογώ κανέναν. Αλλά είναι λογικό σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα το κύριο Βάρος να βέσει στον εκλογικό αγώνα και όχι στον συντονισμό και στην οργάνωση. Ε, τώρα, η ΛΑΕ έχει την ευκαιρία να, να καλύτερα να ε, σηματοποιηθεί Και με τη βοήθεια του ΔΕΜ πληρώνω, που είναι μια πρωτοπόρο δύναμη για την κοινωνία. Είναι μοναδικό το φαινόμενο του δεν πληρώνω. Ε, μην ξεχνάτε ότι πάρα, πάρα πολύ ε, συστημα, συστημική. Δημοσιογράφοι και βουλευτέ ε, όταν αναφέρουν το Θεό το αναφέρουν είτε αποξιωτικά είτε με φόβο προσπαθώντας να υποβαθμίσουν όλη αυτή την ιδεολογία την οποία έχει περάσει στην ελληνική κοινωνία. Ο Φτωχό και ο, ο Αδύνατο. και τα μεγάλα χτυπήματα τα οποία έχουν καταφέρει σε τεράστια συμφέροντα δηλαδή που πώς... το λαϊκό κίνημα δεν έχει καταφέρει δυστυχώ να ε, ε, σημειώσει εδώ και χρόνια έτσι και με, με, με την καθοδήγηση του «Δεν πληρώνω», με τι αρχέ του «Δεν πληρώνω» και βγήθηκε και οι αγανακτισμένοι. Όλοι οι αγανακτισμένοι βασίστηκαν στις αρχές του «Δεν πληρώνω». Έτσι, οι φτωχοί και οι άποροι έχουν βεβαίω δικαιώματα, δωρεάν πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά. Αν είναι εγγύη, που είναι και το σήμα του «Δεν πληρώνω», ε, προσπαθούμε μέσω τη ΛΑΕ, να εμφυσίσουμε όλη αυτή τη δύναμη που έχουμε εμεί οι ίδιοι τόσο καιρό παλεύοντα στου δρόμου και την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει. και να κρατήσουμε και πολύ περισσότερο κόσμο μαζί μα στου αγώνε φυσικά. Γιατί η καινούργια αντιστασιακή παράταξη δεν πρέπει να είναι γραφειοκρατική. Πρέπει α. να είναι μια παράταξη του δρόμου δίπλα σε αυτού που υποφέρουν με δράσει, συντονισμένε δράσει, με παρεμβάσει παντού σε όλα τα μέτωπα που ο ελληνικό σε... λαό υποφέρει η κοινωνία έχει ανάγκη. Αυτό πρέπει να κάνει λαέ, να είναι δίπλα από το νό μας στους έστω και συμβουλευτικά, έστω και παρηγορητικά, δίνοντα του δύναμη να κατανοήσουν ότι το μνημόνιο δεν είναι μονόδρομος. Το ότι μας λένε οι τρομολάδιοι ότι είναι μνημόνιος, είναι μια απάτη. Μιλάμε για μια πολιτική απάτη περαστείων διαστάσεων, που έχουν στήσεις βάζους ενός λαού, και ο λαός αυτό την απάτη θέλει να ξεσκεπάσει και να αντιδράσει. Σωστά. Ε, εντάξει, σε αυτό που πω ο το κίνημά μα θα προσπαθήσει μέσα στο επόμενο διάστημα να εμφυσίσει και να προσδώσει στο μετοπικό εγχείρημα τη Λαϊκή Ενότητα το οποίο θέλουμε να το διαβρύνουμε ακόμη περισσότερο, να και άλλε δυνάμει μέσα ε, και κυρίω κοινωνικέ δυνάμεις αλλά και πολιτικέ. Πιστεύουμε ότι αυτό το μέτωπο χωράει κάθε αντιμνημονιακή δύναμη, η οποία προς προ μια προοδευτική κατεύθυνση ανατροπή των μνημονίων, ανατροπή τη λιτότητα, σύγκρουση με του μηχανισμού ε, απεικιοκρατικού τη Ευρωζώνη, φυσικά. Ε, οι οποίοι Χρησιμοποιώντα όσο μοχλό το χρέο και την υπερχρέωση κρατών, προσπαθούν να αγοράζουν πριν παρά τη δημόσια διελκή περιουσία των λιγότερων ανεπτυγμένων κρατών έτσι, χωρών και λαών. Ε, και από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι τα πλεονεκτήματα, τα συγκριτικά τα οποία και τα χαρακτηριστικά του κιντάμε να πληρώνω πρέπει να γίνουν κτήμα ε, ενό ευρύτερου μέθου κοινωνικού, να γίνουν κτί. Ε, η αγωνιστική μα παραταθήκη να αποτελέσει. Ε, θεμέλιο λύθο ε, μιας ε, πολιτικής ε, πολυπιάστατης η οποία θα στοχεύει σε όλα τα μέτωπα πολυπιάστατη πολιτική θα είναι και στο δρόμο με τα κινήματα τα οποία, ε, και τα μέτωπα τα οποία μένουν απαράλλαχτα ε, παρότι πέρασε μια αριστερή κυβέρνηση σε εισαγωγικά πλέον του τελέσματος για 7 μήνες είδαμε ότι όλα τα αιτήματά μας από όλα τα αιτήματά μας δεν εικαμβήθηκαν κάποιες φορτοβουλίες πάρθηκαν μόνο θεωρήθηκαν και αυτές που ήταν οι εκατό δόσει από την Άντια και την Βαλαβάνη, τώρα δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Το... το οποίο θα πάρθει πίσω το, το 100 μέτρο. 100. το νόμο για και οι δεν σχώρουν στην Ελλάδα νόμο για την τηλεοπτικέ Σωστά. Είδαμε τη ζωή του Κωνσταντινούπολη, η οποία επίση δεν είναι στην... στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και είναι στην λαϊκή ενότητα. Ε, Όπω που είπα πριν. Ε, Όλου 7 μήνες, να προσπαθεί ε, να ρήγματα. Στο καθεστώ αυτό, πραγματικά του τη χρεοαπικιοκρατία, προσπαθώντα να βγάλει κάποια συμπεράσματα μέσω επίσημων οργάνων, μέσω τη Επιτροπή Αλήθεια για το Χρέο, προκειμένου να πει, να επιχειρηματολογήσει με νομικά εργαλεία, με μαρτυρίε ανθρώπων οι οποίοι είναι διεθνώ αναγνωρισμένοι και με έρευνα και επιστημονική τεκμηρίωση, να πει ότι αυτό το χρέο παραβιάζει κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει οδηγεί στον ελληνικό λαό. Με, με μετρήσιμα μεγέθη, σε απόλυτη εξαφλίωση, στοχοποίηση και σε μερική γενοκτονία, θα έλεγα. Δηλαδή, όταν ε, έχουμε τόσε χιλιάδε αυτοκτονίε, όταν έχουμε τέτοια υποβάθμιση του βιωτικού περιπέδου των Ελλήνων, όταν έχουμε μείωση ε, του προσδόκιμου ζωή, ε, όταν έχουμε τέτοια τεράστια μετανάστευση, τεράστια μετανάστευση, ουσιαστικά ερήμωση, ε, και η διάλυση που θα επέλθει και με τα νέα μέτρα του τρίτου μνημονίου, τότε πραγματικά αυτό το χρέο χρησιμοποιείται ω μοχλό και μέσω των Μνημονίων έτσι να δημιουργήσει ένα ελληνικό τοπίο στη χώρα, να, ε, να καταστρέψει τελείω τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα προ όφελε των Λήνων, όπω είναι οι τραπεζίτε που ανακεφαλαιώνονται, οι τραπεζέ του με τεράστια ποσά κάθε δύο χρόνια και συντομότερα μπορεί να γίνει ξανά αυτό το πράγμα. Και είδαμε ότι όλο το σύστημα λειτουργεί υπέρ των τραπεζών, με μοχλό το χρέο όπω είπαμε. Το οποίο χρέο πάντα υπήρχε, τα υφεσιακά μέτρα για την τροφοδοτούμενη κρίση, δηλαδή λιτότητα, άψη χρέου, ύφεση λοιπά, Που είναι από το τροφοδοτούμενο κύκλο, που εντέχνω εφαρμόστηκε στη χώρα μα, κα κατ' επιταγήν των ε, ξένων δυνάμεων φυσικά και της ευρωπαϊκής ολιγαρχίας, όπου δηλαδή επέτεινε το πρόβλημα του χρέου αφού μείωσε το ΑΕΠ. Σε απόλυτο μηγείο το χρέο δεν έχει εκτιναχθεί. Έως ποσοστό του, του ΑΕΠ έχει εκτιναχθεί, επειδή είχε αξιοποιηθεί το, το ΑΕΠ. Δηλαδή, πάνω από 25 εγγραφτός, το 30% σε λίγο η απόλυα εξοδήματος στη χώρα μας. Όλα αυτά, δηλαδή είναι ένα μεγάλο σχέδιο, το οποίο αυτή τη στιγμή ε, για τάξη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο προσπαθεί να θέσει εφαρμογή σε όλο τον πλανήτη, δεν είναι μόνο η, η χώρα μας. Απλά η χώρα μας, επειδή είναι αδύναμος κρίκος και είναι ένα πειραματόζο, η θέση θέσεις, ε, αυτή τη στιγμή ε, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ουσιαστικά, γιατί δεν είναι τα πειρά, ας πούμε, από την, ε, αυτή τη στιγμή. Ε, αυτό το σχέδιο προχωρά. Είδαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να το ανακοψει Ίσα σα-ίσα εμπολίπτηκε ε, καθαρά μέσα στο στρατηγικό σχέδιο της άρχουσας τάξης και είναι μέρο αυτού πλέον. Είναι μέρο της λύσης και της κρίσης. Όπως την κυβέρνηση για τι εκλογές. Εκαθάρισε το ισοκομματικό του τοπίο βγάζοντας κάποιους ανθρώπους που διαφωνούσαν είτε καλό είτε κακός, καλό στι περισσότερες περιπτώσεις γιατί θέλουν να κρατήσουν μια συνεπή και μια στάση αντίσταση και τιμιότητα απέναντι στον ελληνικό λαό. Ε, Καθάρισε το πολιτικό τοπίο στη χώρα μα, πλέον έχουμε 90% μνημονιακά κόμματα. Ο κόσμο πρέπει να ξυπνήσει και θα ξυπνήσει, γιατί έχονται πληστηριασμοί, κατασχέσει, ε, μετανάστευση, άξηση, ανεργία, ε, φτώχεια και εξαφλίωση. Το μέσο χωροδιάστημα πάρα πολύ ραγδαία. Ε, θα ξυπνήσει, θέλοντα και εμεί δηλαδή, πιστεύω. Παρ' όλα πρέπει να το βοηθήσουμε και σαν κίνημα, δεν πληρώνει ο μέτωπο φυσικά, και σαν λαϊκή ενότητα. Αυτή η λογή που θα έρθει. Των πραγμάτων αντικειμενικά στη ζωή του, αυτή η αγανάκτηση, η απογοήτευση ε, να μετατραπεί σε δημιουργία, ε, σε αγωνιστικότητα και σε συλλογική δράση. Να δει ότι ο ε, αυτό που δεν μπορεί να γλιτώσει, θα τον γλιτώσουμε όλοι μαζί. Θα γλιτώσουμε όλοι μαζί μόνο μέσα από το συλλογικό αγώνα. Yeah. Αυτό είναι σε γενικέ γραμμέ ε, η θέση μου, αλλά και η θέση όλων μα για το επόμενο διάστημα και το κείμενο δεν πληρώνω πιστεύω μπορώ να παίξω όπω περιοδική. Ε, ρόλο καθοριστικό και να δώσει αυτά τα χαρακτηριστικά στο μέτωπο τα οποία λύτουν από το λαϊκό κίνημα και τα οποία το κίνημα μας δυστυχώς σχεδόν μονοπολιακά κατήχει το προηγούμενο διάστημα. Ακτιβιστικά στοιχεία ε, για έναν αγώνα αντίστασης, έτσι ανυπότακτο αγώνα. Αυτά. Συμφωνώ. <laughs> ήταν μεγάλος ο Μονόερος, δεν θα πω στους <laughs> Εντάξει, πάρουμε λίγο ριουάιν το χρόνος, μπορείς να Η πάντα σε πάντα σε ιστορία είναι ότι εκτό από τα νέα μέτρα που τα αρθούν μέχρι το δεκένου, την καινούργια χρονιά θα έχουν άλλα τέσσερα δις τα οποία κάθε χρόνο θα επιβαρύνεται η ελληνική κοινωνία με τέσσερα δις νέα μέτρα, εκτός των μαλλαιωτέρων. Πρέπει να το να σηκώσει. Αυτό το χρέο είναι δόλιο. Είναι στιμένο, είναι φτιαγμένο βάση σχεδίου που το έχουν επέλεσει τώρα να μην χρησιμοποιήσουμε και βαριές παράγωσεις. Είναι παράγωγος πολύγιστο γύστο, με... εμάς θα έρθει το οποίο όμως ομόσ... συνήργησαν και οι Έλληνες πολιτιοί είναι. με τη θέλησή του, στρατευμένοι είναι. από ξένα κέντρα εξουσία, υποταγμένη πλήρω και να ξεχάει κέντρα εξουσία, ε. ε, μέσα μαζική εξαπάτηση χρηματοδοτούμενα από το εξωτερικό, Δημοσιογράφοι, κουκλάκια, ρομπορτάκια ,Huh... σε, με σεμινάρια στο Δούνο του. Αυτό, αυτό, αυτό είναι στην Ελλάδα. Αυτέ οι ομάδε με ομάδε. Αυτή η απόρριψη των που πήγαν και κάνουν σεμινάρια στο Δούνο του δεν μα δόθηκε ποτέ. Eher, γιατί έχει δοθεί κάποιο επίσημο κόσμο για οτιδήποτε πόσο ακριβώ ήταν το Θεό, πώ δημιουργήθηκε. Εδώ θα μπορέσει να τον πελιώσει να πάει να. Να πάει στην ανακριτική τέλο πάντων τη επιτροπή τη Βουλή. Ήταν εκεί και το Δεν Μόνο εμά εκεί. Να λογοδοτήσει. Να υπάρχει λογοκρισία στο τραγούδι. Το ξέρω ότι υπάρχει. Γιατί αλλάζουν τους στίχους των τραγουδιών σε ελευθερία. Όπω είμαι Ελλάδα είναι στον κόσμο που στην ελευθερία. αλλάξει Πώ έκανε η Χούντα. Τη Αγγλία. Τη Αγγλία. Τη Αγγλία. Αλλά υπάρχει Υπάρχει μια τρομακτική λογοκρισία. Μια χουντική λογοκρισία. Σε λίγο έφορο. Θα ο παλιό χωροφύλακα. Που θα τρομοκρατεί τον κόσμο. Μετά τον οκτώβριο θα μπορεί να μπαίνει στα σπίτια σα. Να κάνει έλεγχο. Να έχετε νομικό τη χρέο να το ανεκρούσετε. Θα μπορεί να τα διαλύει όλα. Να παίρνει ό,τι νομίζετε σε πάλι ό,τι θέλει αυτό το επικροδοκούν, αρκεί να μαζέψει όσα αυτά, Τα... τι από εντάξει, <εμιλώς> μην το πω, δεν θα περάσουν, <εμιλώς> ναι. <θα εμιλώς> Αυτά, αυτά, <εμιλώς> άμα, άμα την ημέρα εσύ, έτσι είναι <εμιλώς> πλάι ο κόσμος <εμιλώς> ότι αυτά να δεν Αυτό μάλλον δεν την του διαβάστε σε 77 θα να σα πούει ασυμαύρια, απελπισία. Θα πάτε να σώφτε. Νομίζω ότι είστε σε μια φυλακή. Δεν θα το Σα Όταν διαβάσαμε τι 77 δράσει, του έχει συγκεντρωμένε σε δύο σελίδε ολόκληρε. Δύο σελίδε ολόκληρε είναι νέοι φόροι και νέα μέτρα. Αποπνικτικά μέτρα, χουντικά μέτρα. Μιλάμε ναζιστικά μέτρα. Δεν θα μπορεί να ανασάνει κανένα. Σο κόσμο πρέπει να το καταλάβει. Πρέπει από τώρα να αρχίσει να οργανώνει την αμυνά του. Να μπαίνει αντιμνημονιακά μέτωπα. Να βγαίνει στον δρόμο. Για να μην περάσουν όλα αυτά τα μέτρα. Θα είναι αργά αργότερα όταν αρχίσουν και εφαρμόζονται. Δεν πρέπει κανένας να είναι μόνο του. Συλλογικά όπω είπε η Μιλία και μόνο σου σε τόιο λύκο έξω το Μαδρί. Και το Μαδρί πρέπει να είναι ένα Μαδρί ανθρώπων που αγωνίζονται και παλεύουν. Λοιπόν, θα ήθελα να ζητήσω κάτι άλλο. Συγγνώμη, γι' αυτό. Πώς θα κάνεις. Πώς της κάνεις. Εκόρα έχω τέσσερις σταυρού, για μια. Τους δύο Να πούμε σε αυτός το σημείο, εντάξει Να πούμε σε αυτός ότι πριν είναι με τον τον Βιγέντο Αμονδί, την 3. Πολύ άξιους συνάγωνιστές και εσένα βάζομαι μα. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς και εσείς πολύ συνέχεια. Εγώ με τον αθόνιμο, ε, Είμασταν ε, στην... <χαι> όπως λέει ο οι Λουτρόπητος. Οι ε, είστε αξιο... Αξιόπεριο ε, μου... Είχαμε πάει στην συνέντευξη του της Επιτροπής για το χρέος. Ήταν η Ζή υπόλοιποι συνεργάτες συνεργάτες ε, ε, αυτό ε, ε, ε, ε, ε, που είναι έτσι έτσι έτσι κάτω μεγάλες φυσικοκοκοτές ναι ναι ναι ναι η Ευρώπη κτλ που έχουν συμμετάσει σε αυτή την συγκρότηση έχουν συγκροτήσει την Επιτροπή αυτή και έχουν εκπονήσει αυτή την έρευνα και τη μελέτη η οποία έχει βγάλει και ένα χωρίς με κάποια συμμεράσματα σχετικά με το χρέος αυτή θα δημοσυμβηθεί και στο site μα. ναι ναι ώστε είναι ένα σημαντικό εργαλεί Όπω και να το κάνουμε και τα νομικά εργαλεία, παρόλο εμεί τη φαίρμα του πλούσιο. Είναι ένα εργαλείο του ένα όπλο, λέριο του παρέτει, ένα βιβλίο. Η λεφία λύση, λύση θέλει πολιτική, <σχερ> αλλά και ό,τι εργαλείο βοηθήσει προ τοποθετήσει <σχερ> να του φόβου. Το και, και το φοβερό πιο είναι. Δεν είναι τόσο πολύ δηλαδή το ότι με αυτό το εργαλείο σίγουρα θα καταφέρει να πέρα. <σχερ> ε. Είναι περισσότερο το, το πόσο επιδυτικά αγνωείται η χρήση αυτού του εργαλείο, και από την κυβέρνηση, η οποία πήγε στην συνέλλεση του Ιέλα του Χρέο. Η οποία ουσιαστικά έβαλε δηλαδή μια απόφαση υπέρ χωρών όπω είναι η Ελλάδα, υπερκρεμμένο όρο. Mm. Mm. Αυτέ οι εντολέ τι έφτανε. Yeah, ναι, Απλά, απλά εξηγεινώνονται. Yeah. Καλό είναι δηλαδή, ε, που, να εσείς, αυτό που λένε. Θα... για την Αφρική. Δηλαδή, ε, δηλαδή. ε, ε, Ξέρετε, yeah. ήταν μια εθνική ντροπή εδώ. Ναι, μια εθνική ντροπή. Εσύ, πολύ πια. Προδοσία ήταν ουσιαστικά. Yeah. Ε, ε, Επίση, είναι χαρακτηριστικό το γεγονό πω οι ΗΠΑ, όταν είχε το ζήτημα, mm. ε, έτσι. Αν ο, το χρέο λειτουργεί ω μοχλό καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπω τον για παράδειγμα, ο το ε, έχει αποφασίσει. Ε. να που τον κλασικό αντιδραστικό ρόλο, και α είναι ο Ομπάμα τώρα που το είπε, δεν είναι κλπ. Οι οποίοι είπαν με λίγα λόγια ότι τα χρέη και οι πολιτε που ασκούνται με βάση αυτά στα ε, δεν έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, αφορούν σε διμερή σχέση μεταξύ οικονομικές σχέσεις, τεχνικές, ε, είναι τεχνικά θέματα, δηλαδή μεταξύ κρατών και πρέπει να λύνονται όπως επιλείεται οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ ιδιωγιωτών, δηλαδή πι πιστοφίου και οθουλέπλου ε, Αυτό δείχνει ρε παιδί μου, απογυμνώνει πλήρω ε, το προσωπείο, ας πούμε, και, και, δηλαδή, και δηλαδή, δηλαδή σε τέτοιους δηλαδή, χώρες ζητήματα τα οποία, ξέρω, δεν είναι έτσι γενικά για φορήματα, είναι, είναι εξόγως ταξικά ζητήματα. Φαίνεται ε, οι χώρες με ποιον τρόπο ψηφίζουν, α πούμε. Ε, Κι ήταν και ο, ο, στα, ε, το μέρος Πέλη. Κι ήταν και ο πρόσωπος εκεί από την, από την επιτροπή του ΟΗΕ, σήμερα, στην συνέντευξη τύπου, ο οποίο θα είπε αυτά πράγματα ο άνθρωπο. Δεν λέμε ότι ο ΟΙΕ είναι κάποιος οργανισμός που λειτουργεί με γνώματα σχεδόντα τον λάο. αλλά και ο ΟΙΕ, Όχι, πούμε. ο Ρόδης, πούμε. ξέρουμε ότι έχει παίξει και ένα... για χρονικά, πούμε, έτσι. Και πάλι ακόμα και αυτός Ναι, ναι. τώρα που βρισκόμαστε η κυβέρνηση της ΟΕ, Ανέλ, τη αριστερά, μαζί με του ανέλφη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Α ακούγεται για να καταλαβαίνουν και κάποιοι, α πούμε, που είναι μέσα σε αυτό ε, τι γίνεται. Έτσι, να... τους... Όχι ότι δεν την έχουν αλλά έτσι να το ακούνε κιόλα. Γιατί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, από τη στιγμή που το ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει μια τέτοια στροφή, όπου επιδεικτικά ε, αγνοεί και Παραβή. παραμερίζει ουσιαστικά τέτοιου είδου πορείεματα τα οποία θα ε, βγουν πάρα πολύ. Ε, την έξοδο τη Ελλάδα από αυτή την κατάσταση, <συμίλυνα> πάντα αν φυσικά μου ήταν. <συμίλυνα> <συμίλυνα> ναι. Σε αντιδρομιά μια εγγραφή χώρο 8090. Το μα επικαλύπτεται Ω ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή ο οποίο κυβερνά, το γεγονό ότι του υποσχέθηκαν ότι μετά τον Οκτώβηξε θα γίνει συζήτηση για την αναβράφω του χρόνου, ενώ μέχρι ομοσκοπιστή εντό κινήματο αγωνικών φιλέ μαζί του αμοιβή μα την προηγούμενη γέρο ή ε, το ότι δεν υπάρχει περίπτωση του βιογραφή στο χρέο, βλέπουμε με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει μια αναμπλάθρωση κλπ. Βλάχιστορα ιστορίες, έτσι. Α, το άλλο που πρέπει να πούμε είναι το δίκαιο ανθρώπινων δικαιωμάτων και το διεθνές δικαιωμάτων είναι δυνατότητα σε μια χώρα. Εφόσον ε, διατίνεται ας πούμε, ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα από την από του ενός χρέου το οποίο είναι δυσβάσταχτο, επονίδιστο κτλ. Ε, μπορεί να προσθέσεις να συστάσεις πληρωμών μέχρι να αντιερευνηθεί κατά πόσο μισή ως θελοποφνές μίας επιτροπής του Κοινοβουλίου μαζί να. με έναν εκπρόσωπο της Κομισιόν και έναν εκπρόσωπο να δηλαδή, που εργοποιούμε ε, θα πάρουν δηλαδή ναι. θεσμικοί τρόποι που να πάρουμε. Πάρουμε. αυτό είναι το ε, ε, ε, εξοργιστικό δηλαδή, δεν πρέπει να κάνεις επανάσταση γι' αυτό δεν θα έρχεις τη λαϊκή εξυσία θα μπορούσες να κάνεις κινήσεις ε, να βάλεις κάποια άλλα γιατί ξέρουμε ότι είναι πολιτική και, ε, ε, και ταξικό αυτό που το οποίο βιώνουμε, έτσι. Είναι μια ταξική επίθεση, ουσιαστικά στους λαούς, γιατί δηλαδή υπάρχει και ένα κομμάτι ε, του, του, του, του, του έφθενους, το οποίο ανήκει στην αστική τάξη, το οποίο πλουτίζει με τα μνημόνια και με την κρίση. συνεπώ. έχουμε αυτό το πράγμα, το οποίο θα μπορούσε να mm. τεθεί, να, το, να τεθεί σε ισχύ, το οποίο δεν έγινε, και δεν γίνεται. Τι δεν γίνεται. Η προηγούμενη κυβέρνηση, η Μφεντερίνη, προσπάθησε ιδίως προς το τέλος, από τη Μέση και προς το τέλος, να καταστήσει τη συνέχεια του κόσμου γραφική... Ήδη, ε, δεν μιλάω τώρα για τα μέσα μαζική ενημέρωση, που έργαζα από καλοκαιρινές διακοπές τα μέλη αυτής της επιτροπής, ε, και τους έγινε με σορτσάκια και παντόφιλες, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αυτή θα έπρεπε να είναι. Ε, Διακόψα με το κουστούμ και τη γραβάτα και το χαρτοφύλακα, ξέρω Δηλαδή, έλεγχος. Ε, τέλος πάντων, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση στο τέλος προτάσσεται να, ε, να καταστήσει γραφική στο μυαλό του κόσμου στην ε, εντάξει, μωρί, για αυτή την επιτροπή. Εντάξει, μπορεί να πάμε για αυτήν τώρα, που είναι η Ελλάδα, Μια επιτροπή του, του ελληνικού κοινοβουλίου, έτσι. Όχι, δεν πρέπει να σας κάνει εντύπωση συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ-ΟΜΑΜΑ, για την οι δύο ελέγχονται από την ίδια εταιρεία. Την εταιρεία που δεν η οποία πατρονάρει τους δημοκρατικούς στην Αμερική. Πατρωνάρηκε το ΣΥΡΖΑ όταν γέννετε εκλογές. Έχετε ένα κλιμάκιο: Η Τσίπρα είναι μια θηγατρική της Goldman Sachs. Ο πρόεδρος της πρώτης τελεχάρας στην Goldman Sachs. Γι' αυτό και ο Τσίπρα όταν πήγε στην Αμερική μίλησε συνήθως τον Brookings Mission, το οποίο ο αντιπρόεδρος ήταν και αυτός στην Goldman Sachs. Η Τσίπρα λοιπόν πατρωνάρη του δημοκρατικού της Αμερικής και το ΣΥΡΖΑ εδώ. Άρα ο Ομπάμα και ο Τσίπρα έχουν ενιαία άποψη εν, εν, εν, εν, από τον ίδιο χειραγωγό, όχι χειραγωγό. Από τον ίδιο τον λοδόχο. Εντολέα. Τον ίδιο τον λοδόχο είναι αυτή. Το το, τον ίδιο τον λοδόχο. Έτσι. Έχουν και ο Τσίπρα και ο Ομπάμα έχουν τον ίδιο τον λοδόχο. Άρα δεν σα κάνει εντύπωση που συμπίπτουν οι απόψει του. Γιατί τα λέω όταν γίνεται εδώ. Επιλογές στην ολόκληρη κλιμάκια, χειραγωγεί το τζιπλάκι. Τι να να είναι απόδειμοι οι Πορτογάλοι, οι Ιδρύματα το τι δεν είναι να μ' δεν είναι δυνατόν να μ' αρέσει. Δεν να κανείς ότι ή επιχειρεί να τέλο πάντων, ή να ενσωματώσει φωνή, α πούμε. λίγο πιο τα νερά, τα των ε, δεν αμφισβητεί κανεί το πράγμα και άλλωστε δεν είναι τυχαία, α πούμε. Και δεν είναι τυχαία και αυτή η απότομη μετάλλαξη και μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε, εδώ και αρκετού μήνε. Δεν, δεν ήταν απλό δημοψήφισμα, μόνο ήταν τη Σύγκρουση και ψευτεύει και μετάξανε να γίνεται πολύ αντιληπτό, α πούμε. Ε, και δεν είναι τυχαία και όλε οι κοινέ σύνδεσει τη κυβέρνηση. Δηλαδή, πως καθαρίστηκαν κάποιοι άνθρωποι που διαφωνούσαν, εντάξει, δηλαδή, αποχώρησαν και το έτσι. Και βλέπουμε αυτή η σύνθεση είναι μια πραγματικά σύνθεση, η οποία συμβάσει για τα αργόθε να βλέπει την τσάκα, το οργόδιο να βλέπει τον μπολαριο, ο οποίο με το Λούρα να έχετε κάνει για τι ωροθετικέ να θυμάστε τότε ε, διακόμψη ε, και συμμετείχε και ο κινητό του, αλλά έχει γίνεται ένα πασώπο, α πούμε, του Υπουργός, με να τη γνωστή πολιτική του πασόγκαλα αυτά τα χρόνια και τι ισχυρό τι αλλαλλέ με την ολυγαρχία, α πούμε. Ε, ένα ορά ο καμένος ο Δημήτρη που μπει αρχικά. Και βγήκε μετά, α πούμε,. Βγήκαν. βγήκαν στη δημ... Ναι, εντάξει, τον βγάλανε, δηλαδή, τι αντιδράσει, α πούμε. Ε, αλλά δεν πάρουν να δεν τον βάλανε στην αρχή. Δηλαδή, ήταν μια επιμόγή του. Να μπει σε θέση υπουργείου. Και ένα σωρό άλλοι υπουργοί. Δηλαδή, ε, πάνω από το 50% τη κυβέρνηση αποτελείται από ανθρώπου οι οποίοι υπηρετούσαν το σύστημα τα προηγούμενα χρόνια. Ευχαριστώ. <Ρε> <Ρε> <Ρε> <Ρε> <Ρε> <Ρε> <Ρε> Μέσω του Πασόκ και μέσω της Νέας Δημοκρατίας ακόμα και οι η Ανέλη, οι κουντουράσουν να βρουν της Νέα Ο Το τα στα Η Πασόκ και η Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι πλειοψηφία στην κυβέρνηση. Ότι ο πίτροπος ήταν ο νικητής της εκεί, ο Γιάννης Ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, ο οποίος έχει για πράγματα σήμερα είναι Ενεχόμενοι από το ίδιο κέντρο εξουσία από όλου. Δεν δέχονται πολλές από το ίδιο κέντρο εξουσίας και αυτό για τη στιγμή πρέπει να σταματήσει. Ο ελληνικός λαός πρέπει να πάρει τις τίγες στα χέρια του. Δεν είναι δυνατό να ζει συνεχώς υποκατοχή γιατί η κατοχή θα βαθύνει και σκλαβιάει και τα διαφελπεί. Πρέπει να το καταλάβουν οι Έλληνες, να σταματήσουν ε, να χειραγωγούνται τόσο εύκολα, να πλαισιώσουν αντιμνημονιακές δυνάμεις. Τους καλούμε από αυτό το ραδιόφωνο. Να μα πλαισιώσουν τόσο το Ντέμπι Ρόμπι και τη ΛΑΕ. Δεν υπάρχουν στεγανά στα λαϊκά στρώματα. Είναι όλοι η Έτσι δεν υπάρχουν στεγανά. στεγανά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Δεν υπάρχουν στεγανά. Είναι όλη η κομμάτια του αγώνα που εμεί θέλουμε να κάνουμε. Του θέλουμε δίπλα μα, του καλούμε δίπλα μα. Οι εκλογέ περάσανε. Τώρα είναι ώρα να πληρωθούν Και επειδή αυτό ο λογαριασμό θα πέσει πάνω στα κεφάλια του, πρέπει να μπει ένα φράγμα. Του καλούμε σε αυτό το φράγμα, το οδόφραγμα, να στο πούμε. Έτσι να βγει. Πολύ καλό. Πολύ να Όχι, εντάξει, εντάξει. για Δεν Τι να πω, εντάξει, με καλύτερο γι' αυτό. Εντάξει, Ναι, Εντάξει, θα μπορούμε να λέμε πολύ ώρα ας πούμε, για τα αίτια της ήττας της κληρικής της λαϊκής ενότητας, η οποία δεν συνάλλει σχετικά με τις λαϊκές ανάγκες, έτσι ε, θα μπορούμε να μιλάνε ας πούμε, για μια αγμιλία στις στιγμές στην οποία οι μόνοι ε, αντιμνημονιακές ε, δυνάμεις ε, με το αζυστικό μόρφωμα της Χρυσά Αυγής Διαμονιακή δηλαδή, ο <σταστά> οποίος δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, ουσιαστικά πέρα από το γεγονός ότι εκφέρει έναν αντιμνημονιακό λόγο δεν έχει τίποτα άλλο αντιμνημονιακό ε, αν δείτε τάξει, το πρόγραμμά της ουσιαστικά το οποίο αποκρύπτει. Είναι πλήρω μνημονιακό, είναι μέσα στον Εβρομόδρομο, είναι καμιά ρήξη με την άκρη τάξη και ούτω καθεξής. Και θα πω κάτι. Ναι. Μια μνημονιακή δύναμη με μνημονιακή χρηματοδότηση. Και με μνημονιακό πρόγραμμα. <συμονιακό> με μνημονιακό πρόγραμμα. Συγγνώμη, Έχει Έχει με πρόγραμμα. Έχει εκφέρει η Εβραία που το Έχει εκφέρει ποτέ μια ε, ένα συγκεκριμένο σχέδιο αποθέσματος από τα μνημόνια <Καισίλια> δηλαδή θα ακολουθούν κάνει ένα, δύο, τρία μου, και η δηλαδή, <Καισίλια> κουβέντα, ρε παιδί μου είσαστε Ναζί, δεν είμαστε Ναζί είμαστε Έλληνες Μυθυνικιστές και ούτου κατ' εντάξει, ένα μεγάλο βάρος αυτή η κουβέντα, αλλά εντάξει, πρέπει να πάμε και <Καισίλια> μόνο. πώς θα ο πολιτικός λόγος είναι η βία. Εντάξει, χώρα η της λόγος είναι η οποία η θεία κατά ποιος έχει ανενευθένει Ίσως πρέπει να συμπεράνουμε Ίσως πρέπει να συμπεράνουμε ότι οι ψηφοφόροι της την ψηφίζουν όχι επειδή είναι αντιλημονιακή όπως επικαλείται Αλλιότι δηλαδή είναι φασίστες. Μπορεί, ναι. Δε, φασίστε. δε, αυτό και μόνο. Δεν δε μπορεί να αυτά και ο οποίος αυτοί. ψηφίζει από αντίδραψη, <συσίλωνα> για, για, για, γιατί ο είναι ενημέρωτος, είναι ε, Ο ελληνικός λαός πλέον είδε δολοφονίες φύσα, είδε μεταναστών, είδε σβάστηκες, είδε τα πάντα όλα. δεν έχει τίποτα από να μην αυτό δεν ταιριάζει. Ο κόσμος και δεν ταιριάζει. Πώς πιστεύει ότι θα βγάλει τα Δηλαδή, ο κόσμος αυτός θα δώσει από κάνει. Είδαμε πώς η βία άσκησε εντός του κοινοβουλίου. από εντός του κοινοβουλίου, και θα θέλουν και κανέναν άλλος. Τι γινότονες, σίγουρα δεν κάνει. Αλλά και Δηλαδή η πολιτική ευθύνη λες ότι... Ας, αυτό ήθελε να αποποιηθεί έτσι και την ποινική ευθύνη, αλλά ουσιαστικά ότι επειδή μα, είμαστε χρυσή Αυγή, είμαστε ναζί, του σκοτώσαμε έναν αντιφασίστα. <συστα> αυτό. Δεν το έκανα εγώ, αν δεν έχω ποινική ευθύνη, δεν διέταξα άμεσα, αυτό σου λέει. <συστα> δεν διέταξα άμεσα, σε πόδιο δεν έχω την ποινική ευθύνη αυτό λόγο, αλλά έχω την πολιτική, γιατί αυτή είναι η πολιτική μας. <συστα> αυτό, <συστα> η δική αυτοργία δεν είναι η πολ ενώ, μα υπάρχει και ποινική ευθύνη, κανονική δεν υπάρχει διάτσιμο, γιατί είναι όντως διακριματική να έχει Αλλά έτσι, σου λέει ότι είπε. Ή, δηλαδή ανέλαβε την ευθύνη το ότι λόγω της πολιτικής μας έγινε αυτή η δολοφονία. Δηλαδή εμείς λέμε και αυτό, αυτό όλοι σου είπε. Αλλά βλέπουμε ότι το δικαστικό σύστημα ασχεί και αυτό πολιτική πέσει. Φυσικά 18 μήνες υπόδικου και μετά τους άφησε ελεύθερους χωρίς να παγγίλει κατηγορία και χωρίς να γυρίνει δίκη έτσι εσκεμμένα. Εκτελώντα εντολέ, δυστυχώ σε αυτή τη χώρα η δικαιοσύνη είναι χειραγωγμένη πλήρω. μα είναι διορισμένες πια η Η Οι Έλληνε δεν ξέρουν πού να προσφύγουν ε, για να βρουν το δίκαιο τη, και τώρα με τα 27 μέτρα απαλλάσσονται και οι εφοριακοί πάση ποινική οτιδήποτε και να κάνουν σε ένα φορολογούμενο πολίτη. Του έχουν απαλλάξει. Ε, οι, τα μέλη τη Τράπεζα τη Ελλάδα δεν έχουν καμιά ποινική ευθύνη γίνεται. Οι βουλευτές δεν έχουν... Επίσης του Ράδας κάνει ότι γουστάρε να πω. Η Ελφτάρ δεν έχει, η Ελφτάρ δεν ε, ε, ε, η Γενική Γραμματία Σόδων δεν έχει, η Άρκουσα εντάξει έχει <συντώ> <είναι συντώ> το σύντρο αφορολόγητό της, <συντώ> γιατί τα αφορολόγητο οι βιαφοπιστές δεν πληρώνουν <συντώ> φόρο, τα Ξορυχεία δεν πληρώνουν φόρο, το Πρίνος δεν πληρώνει φόρο, η Κόσκο δεν πληρώνει φόρο... Και να πούμε και το μεγάλο... Να πούμε και το άλλο μεγάλο σκάμβαλο <συντώ> το <συντώ> οποίο <συντώ> είναι <συντώ> <συντώ> Προ το να συμβεί είναι η πλήρε ανεξαρτοποίηση πλέον, ανεξαρτοποίηση εισαγωγικά, εξάρτηση από τα διεθνή κέντρα, δηλαδή τη Γενική Γραμματεία Μουσυροσώτων, που αυτό είναι το σχέδιο ας πούμε, πλήρου χιραγότηση τη δημοσιονομική πολιτική τη χώρα, που μέσω, μέσω αυτή τη διαδικασία. Θέλουν να μεταφέρουν και τι δόσει του Γενικού Γραμματείου Δημοσίων Εσόδων. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι έλεγχοι και μεγάλων υποθέσεων θα πάνε στην ανεξάρτητη σειρά γουλά. Γενικού Γραμματείου Δημοσίων Εσόδων, μπορεί να τα καταλάβουν. Λίστε λαγκάρδι. Εφάκελοι διαφόρα φοροδιαφυγή μεγάλης, γιατί οι μεγάλοι θα αμνηστέψουν προφανώς. Στην κρήτη, ας μάθει αυτόν τον νικητή, ας που το πάνε το θέμα, αντιλαμβανόμαστε. Η νομισματική πολιτική, όπω και ο Δημήτρη, είναι πλέον χειραγωγόμενη από την Ευρωπαϊκή τράπεδα, και την Τράπεζα και τα κέντρα, δηλαδή τα oh ευρωπαϊκά. Οπότε οικονομική πολιτική, εθνική, η λαϊκή κυρίαρχη, δεν είναι από τα λαϊκά κυρίαρχη, κυρίαρχη είναι, αλλά έστω εθνικά κυρίαρχη, δεν πρόκειται να υπάρχει. Επίση, κόβονται και οι <Και> ε, δυνατότητε <Και> να γίνουν. Δηλαδή, με όλα αυτά, κόβουν τις οποιασδήποτε δυνατότητες. Δηλαδή, απομακρύνουν κιόλα, εκτός από το ότι στερούν, απομακρύνουν κιόλα το... Την οποιαδήποτε διάθεση μια επόμενη κυβέρνηση να επαναφέρει ουσιαστικά η μου ή να θέσει λαϊκά πρότυπα στην άσκηση τη οικονομική πολιτική. Υπάρχουν δύο <individualES> αποφάσει δικαστηρίων <battles> που δεν εφαρμόζονται. Μία είναι <enter> για το <τυχώς> Γεωργίου Τσενστάιτ, τον οποίο έχει αποδειχθεί ότι παραπίσε τα στοιχεία και δεν ασκείται καμία ποινική δίωξη βάρο του. Οι δικαστέ πλήρω χειραγωγημένοι δεν επιμένουν και δεν φυλακίζουν αυτού που δεν καταλαβαίνουν τι δικαστικέ του αποφάσει. Και υπάρχει και μια δικαστική απόφαση, η οποία έχει αποκριβεί εντελώ, η οποία λέει ότι το κόψιμο των συντάξεων ήταν αντισυνταγματικό. Έτσι, οι συντάξει πρέπει να επανέλθουν στα παλιό του επίπεδα πριν του 12. Το Συμβούλιο τη Επικρατεία λέει ότι είναι αντισυνταγματική. Γιατί δεν εφαρμόζουν αυτή η απόφαση, και αυτοί που δεν την εφαρμόζουν. Γιατί δεν πάνε φυλακή, όποιος κάθε πολίτης από μας που δεν εφαρμόζει μια δικαιωστική απόφαση, την άλλη μέρα η αστυνομία είναι στο σπίτι του και τον έχει συλλάβει και τον έχει βουτήξει. Μιλάμε δηλαδή για μια κοινωνία υποκατοχή, εφαρμόζεται ένα ναζιστικό σύστημα ακραίο, το οποίο θα ενταθεί πάρα πάρα πολύ συντόμα, ήδη αυτό το μήνα οι Έλληνες θα καταλάβουν πολύ μαστίγιο στην πλάτη του. αντιδράστε, ελάτε μαζί μας, αντιδράστε, πλαισιώστε μας. Έτσι, και να πούμε ότι ε, μέσα στην στενότητα καιρό το κίνημά μας θα αναλάβει πρωτοβουλίες θα βρει πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος και μέσα αυτής της εκλογικής διαδικασίας και τα λοιπά θέλησε να μας βρει, θέλησε να μιλήσει μαζί μας, θέλησε να γίνει μέλος, να ενταχθεί ε, από όλη την Ελλάδα και εμείς θα αναλάβουμε αυτέ τι πρωτοβουλίες από εδώ και πέρα Παράλλα μονακάλια. Είναι μια επιχείρηση ανα συγκρότηση και την κοινή της, δηλαδή, της δηλαδή, του, του, του, του, του και την αναγαινότητα δηλαδή δημόσια λαού. Το λαού. και λαό. Λοιπόν, εμεί έχουμε <σχερή> αναπτύχτα τι πόρτε μα όλα και τα κομμάτια του λαού ο οποίο πλήθεται ε, από τα μνημόνια, ο οποίο πλήθεται όλη αυτή την κατάσταση στην οποία μα έχουν φέρει και θέλει να αντιδράσει, πίνε με χείρα βοηθία, στην χείρα αλληλεγύη και υποσχόμαστε να αγωνιστικό μέλλον, το οποίο είναι η μόνιμα ζήτηση, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ε, θέλουμε οποιοδήποτε ε, να είναι δίπλα μας, ο οποίο πραγματικά θα είναι συναγωνιστή στον δρόμο ε, και θα μπορέσει να δώσει και αυτός ε, να βάλει το τετραβάκι τους για στιγρά, το λιθαράκι του σε αυτή την προσπάθεια. Ε, εμείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή της Μαλικής, ως, σημήθως, και πριν τι εκλογές και μετά τις εκλογές. Εκλογές ήταν μόνο ένα σημείο τη ε, ταξική πάλης. Ε, αυτό το σημείο προχω... μπορεί να μας πει λίγο πίσω συνολικά το λαϊκό κίνημα Λόγω του αρνητικού αποτελέσματος Λόγω της μεγάλης μνημονιακής πλειοψηφίας ε, που εγκατέστησε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο Παρ' όλα αυτά ε, οι εκλογέ δεν αλλάζουν δεν θα, μας... δεν θα αλλάξουν έτσι εύκολα την ζωή μας Δεν θα αλλάξουν έτσι εύκολα την κοινωνία ε, Οι εκλογέ είναι ένα εργαλείο Μπορεί να γίνει πέρα μας ή εναντίον μα, Όμως οι μεγάλες μάχες θα κρυθού μέσα στα λαϊκό αστρέμματα, μέσα στην λαϊκή αντίδραση ε, και εμείς πραγματικά καλούμε τον ελληνικό λαό να αναλάβει ε, όλη αυτή την ευθύνη που του αναλογεί αυτή τη στιγμή όχι να αναφήνει όλοι μας και να πρέπει να αναλάβουμε και να ε, πάρουμε στην πλάτη μας τον αγώνα που μα αντιστοιχεί Λοιπόν, ε, να πούμε το, ε, ότι μπορεί να μα βρουν στα γραφεία μα τα Τζούνικα και τα Περισταματήσια, ε, να πούμε ότι μπορεί να μας την email στο κείμενο να πούμε επίση ότι μπορεί να μας βρουν τις ανακοινώσεις μας, τις δράσεις μας κλπ. στο site μας το δελπληρώνει.gr, να πούμε επίση ότι το... ευχαριστούμε πάρα πολύ την φιλόξενη εμπειρία την τεχνητική συχνότητα του Πλατεία Ρέντιο και τον μπάνο εδώ του ο οποίο μα κάνει την ειχολήψη και θα ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, Στο facebook η σελίδα μα είναι που δεν πληρώνει εγγραφείτε mail επικοινωνήστε μαζί μα, είναι, είναι <στασίδευση> ενεργή σωστά πάστε την από μόνος γενικά μην καθόμαστε σπίτι μα μέσα στην κατάβληψή μας για τον αρμαγεδόνα που έρχεται αβγούμε έξω να πιάσουμε τη ζωή από τα κέρατα Κανονικά και να αντιβάλουμε κάτι, δεν γίνεται αλλιώ. Ναι. Ε, πιστεύουμε ότι η παρακαταστήτη δημοψηφίσματο δεν εξαχνώθηκε μέσα σε ε, λίγε ημέρε. Το όχι δηλαδή το μεγάλο. Είσαι. Πιστεύουμε ότι το ποσοστό τη αποχή μα κάνει να αισιοδοξούμε ότι είναι ένας κόσμος, ναι με απογοητευμένο που έστρεψε, στράφηκε όμω ενάντια στο κυριαρχικό σύστημα και γι' αυτό δεν πήγε να ψηφίσει. Άλλο αν δεν καταφέραμε εμεί να τον πείσουμε. Ή, μέσα στο πολύ μικροφορικό διάστημα που είχαμε, αλλά πιστεύω ότι το επόμενο διέστημα να το πείσουμε ήταν και, και ήταν και, και. <σοπό> και. και μια δύσκολη Δεν ήταν και τα δύο, αλλά και και και <σοπό> ο κόσμος δεν και εσύ κάποιες υποκειμενικές δυσκολίες. μου όμως ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα έρθει ο α πούμε και θα μας βρει βίπλα του. Θα ότι εκεί θα πιστεί πραγματικά. Και να πιστεί ξαναπέρα όμω και είμαστε βέβαιοι ότι η λαϊκή ενότητα μπορεί να μην πει κεραστεί η βουλή. Μπορεί αυτό να φάνει και προβληματικό. Αλλά είμαστε βέβαιοι ότι και τα ποσοστά θα ανέβουν. Και η διείσδυση τη λαϊκή στρώματα ναι. θα μεγαλώσει. Και είναι ένα κοινωνικό ρεύμα που θα γίνει ένα κοινωνικό ρεύμα. Το οποίο έρχεται και θα πρωταγωνιστήσει την επόμενη μέρα. Σωστά. Εντάξει, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε έτσι ε, αναλυώνουμε το ραντεβού γιατί για την επόμενη ε, Από εμένα, τον Λεονίδα και τον Δημήτρη και τον Πάνο, καλό σας απόγευμα, καλώς βράδυ. Καλώς. Καλώς. All Ακούσατε την ώρα του κίνηματο Δεν πληρώνει νέο μέτωπο. Ακολουθούν να μετά σε επανάληψη. Ο Μαλάξ, και και Μανιώ, με το χωράμεράκι τη Παναγόπη και του Βασιλικού Μαριού. Στην αιστεία νομία με τον συνταγματολόγο κ. Κασμάτε. Και υπάρξει γερμανικά τη 5η Οδού στο Μάνακα. Στις 8:30 το βράδυ, σε επανάληψη, η άκρη του με το νεκτερινό τύπο και ο νεκτερινός τύπος διαβάζει ποιητήση κατευθείαν. Καλή συνέχεια.